Παναγία μου. Οχ, μου! Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσυνέπειε του αυνανισμού εις προκεχωρημένη ηλικία. Τις έχουμε παρατηρήσει όλοι, <laughs> ναι, αλλά είναι... ειδικά στα συγκεκριμένα πρόσωπα Πρέπει να το θυμίζουμε και είναι καλό να ακούγεται Κάνει τις παρατηρήσεις Διαπιστώσεις ο Άδωνης Από χτες. το ακούμε και είναι χρήσιμο αυτό ε, ε, Όταν έχει προηγηθεί και ο Κυβιάκος Μητσοτάκης πριν Θεωρούμε ότι είναι αυνανιστής ένα εκ των δύο Όχι Ή ότι έχουν υποστεί κάποιες όχι. Όχι. λόγω. Μιλάμε γενικά Μη όταν όταν λε κάτι και το βάζει χέρι σε κάποιον, τι είναι αυτό που είπε, μιλούσε γενικά. Το, το παίρνει πίσω ο Όχι, δεν λέμε για αυτού. Μα είναι δυνατόν. Α, το τον Λε ότι είναι αποτέλεσμα αυνανισμού. Όχι, βέβαια. Εσυνέπειε. Ότι... του αυνανισμού. Δεν λέω ότι από αυνανισμό πώς, και βγήκε κανένα. γενική πώ την είπε. Εσυνεπιών. <laughs> <laughs> Κλείνεται. Κανονικά. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι, το κάνουμε σύντα αυτό. Μα δεν αυτό. είναι ωραίο, και αυτούς που μιλάνε τα μισά καθαρεύους τα ο Τασούλας θες, πήγε στην Σακηλαροπούλου. Να, Είχε και λέξεις έτσι από παλιά, πάντα Έναι, τα κάνει ο αυτό. Είναι. Τασούλας είναι και διανοούμενος, ο πρόεδρος Βουλής και τα έλεγε αυτά στην κυρία Σακελαροπούλου Διανοούμενος εκεί. τώρα, δεξιώς, νέα δημοκρατία Έχει, όχι, όχι μερικοί είναι Μερικοί είναι διαβασμένος Έχει τσιτάτα, ξέρει, ξέρει ιστορίες Α, το τον λόγο του, ναι Κοέλιο, βάζει στο Instagram Όχι, με, τέτοια. όχι τώρα, και σε αμέσως μην δεις, δηλαδή Πέθανε τάδε ποιητή να βάλουμε, αχ Ξαφνικά όλοι ξέραν την ποιήτρια Ρουκ <laughs> <laughs> ε, εντάξει. Δεν, και όλη τσιτάτα. Η ανάγκη να θρυνήσουν στο facebook. Να θρυνήσουν στο facebook για να, να γράψουν τα από. λόγια τη. Αν ψάχνουν λύσει, κάψουν. Εντάξει. Το ασούλο νομίζω ξέρει παραπάνω. Προέρχεται από την παλιά δεξιά από τη που διάβαζε. Μάλιστα. Από αυτή τη δεξιά. Μην βλέπει τώρα του κιτζίδε του νέου. Δεν έχουν ανοίξει βιβλίο. Μόνο στο facebook είναι όλη μέρα και στο twitter. Ε, Αλλά κάποιοι παλιά. Πάει... τα βιβλία του σήμερα. Τι θε τώρα. Αυτό, ναι, facebook. είναι facebook. Hello. Εντάξει, συγγνώμη. Το ξέχασα. Πήγε λοιπόν χθε ο κύριο Τασούλα και μετά ακούσαμε και την κυρία Σακελαροπούλου, την νέα πρόεδρο. Mm -hmm. Συμπυκνωμένη, καταρχήν. Συμπυκνωμένη. Ναι, ο λόγο τη. Πυκνό λόγο. Τα είπε όλα πάρα πολύ ωραία. Αποστήθου. Σύπυκνο. Σαν το σκοτάδι. Δεν διάβαζε. Το σκοτάδι δεν είναι πυκνό. Δεν πυκνό, το σκοτάδι. Όχι. Το μάτι που κοιτάει του σκοτάδι είναι πυκνό. Μισό για την ψυχή που είναι κάτω το μάτι. Έχει και ψυχή? Ναι, Πυκνή. το μάτι. Πυκνή? Ε, εξαρτάται. Καπνί? Τι λοιπόν, λέγαμε. <laughs> ο Άρης, ο <laughs> λοιπόν, λέγαμε ότι η κυρία Αγκελαροπούλου αυτό που είπε χθε δεν το, το είχε σε κάτι σημειώσει που το κρατούσε στο χέρι, αλλά δεν το. Δεν είδε καθόλου τις σημειώσει και το είπε αποστήθου όπω λέμε, απ' έξω. Το μάθε. Καλά έκανε ότι. Γιατί έχουμε μάθει στα πάντα να βγάζουν ένα χαρτί και να λένε. Στη Βουλή είναι δύο-τρει που μιλάνε αποστήθου. Όλοι άλλοι διαβάζουν, διαβάζουν, διαβάζουν συνέχεια. Και δεν ξέρουν να διαβάσουν και σωστά. Δεν Καλή ξέρουν να το παίξουν. Ναι. Αλλά δεν έχουν και ένα οτοκιού απέναντι να το παίξει σωστά, ότι κοιτάω τι κάμερε. Όχι. Οπότε Είναι λίγο δεύτερο όλο αυτό. Εμεί εδώ. Επαγγελματικά μιλάμε. Κυρία... Επειδή μιλά επαγγελματικά, την κυρία Σακελαροπούλη την άξοσθε. Ναι. Λοιπόν, εμεί εδώ σε εκπομπή και οι δυο μα έχουμε ένα κριτήριο για του ανθρώπου. <laughs> <laughs> του χωρίζουμε σε δύο κατηγορίε. Αυτοί που έχουν σωστή φωνή και οι άλλοι. Όχι. <laughs> είναι βασικό αυτό. Αυτοί που, όχι, εγώ το έχω αλλιώ. Ναι, για πε. Αυτοί που έχουν λάθο φωνή ναι. και αυτοί που ανεχόμαστε. Ε, άκου, τι, τι, τι πόσο κομπλεξικό είναι αυτό. Δηλαδή, σωστή φωνή δεν έχει κανεί. Εντάξει, αυτή. Λοιπόν, πα Η λάθο φωνή όμω είναι το πρόβλημα. Επειδή όχι είναι... η σωστή φωνή. Α, να πει καλά, κάνω και τα αυτιά μου. Εντάξει. Η λάθο φωνή είναι αυτή. Αυτοί που θα χτυπήσει τηλέφωνο στο τρένο. Να το σηκώσει μόνο αυτοί που έχει λάθο φωνή. Αυτό ισχύει. Κανεί με σωστή φωνή δεν σήκωσε τηλέφωνο. Ναι, όχι ποτέ. Ε, η κυρία Σανκελαροπούρη λοιπόν έχει σωστή φωνή. Ναι. Είναι μια ωραία έχει, βέβαια, σοβαρή φωνή σωστή. που σε πείθει για αυτά που λέει. είναι κανένα λόγο, αλλά και από τη φωνή βγάζει μια ολιγοπόρεια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ούτε το χάνει, ούτε ανεβαίνει πάνω, το κάνει. Αλλά και ο Πάκη είχε. Όχι, η φωνή του Α, Πάκη δεν, με... δεν μα αρέσει. Όχι, ήταν γιατί... επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ γιατί τη μόνο μόνη επιλογή του Κυριάκου. Έλα, πε το ξεμπρακό σιγά-σιγά. Καλά, σε έχω καταλάβει. Μικροφωνίζω λίγο. Μακό ακούω λίγο περίεργα, τι γίνεται. Μου έχει ανοίξει λάθο μικρόφωνο. Είναι αυτά που λε. Είναι να, αυτά που λες που Αυτά που λε ακούγονται πότε, βεβαίω. Κούκου έχει κάνει τη μικροφωνική και δεν ακούγονται καλά. Όχι, <laughs> σα ίσα, δεν κατάλαβα. Το 902. Λέω, κάνει μισό λεπτό. Είσαι και. Όπω τσίπησε μέσα. Δεν θα κλεβω εκκλησία τράπικα. Ο 902 έχει τα καλύτερα μηχανήματα. Ναι, ναι. Για τη μικροφωνική είπα, δεν είπα για το 902. Για τη μικροφωνική αστιάξη παράπονο από το φεστιβάλ. Όχι, δα. Ε, τότε Αν τι, τι ένα γιατί το, το λε αυτό. Του δρόμου. Του δρόμου έχουν ένα μεγάλο βανάκι. Γιατί, γιατί, γιατί. Μα ακού λίγο. Α, ήταν λάθο το μικρόφωνο. Τι τώρα ακούγαμε καλύτερα. Το, <laughs> το μικρόφωνο το <laughs> έχει στα αυτιά. Πόσο. Λοιπόν, έχουν ένα και βανάκι. Μόνο έξω. τα πόδια θα <laughs> έχουμε στα αυτιά. <laughs> ναι, έχουν ένα βανάκι έξω που ακούγεται. Καμάτα, παιδι μου, πάμε στο θέμα. Όχι, για τι λεσβλακίε. Άμα λεσβλακίε, για όποιο θέμα λεσβλακίε. Τον πάκι ανεξαρτήτω επιλογών κομματικών ενώ στην υποψηφιότητά του, επειδή τον είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, από πριν είχαμε θέμα με τον Προκόπη Παυλόπουλο και το είπα και χθε από εκείνη τη στιγμή που ο Κασιδιάρη έδωσε το χαστούκι στη Γιάννα Κανέλη. Ναι. Αυτό νομίζω τον συνοδεύει. Αυτό είναι. Εκεί έμεινε το πάκι. Εκεί εδραίωθηκε το πάκι. Ό,τι έκανε από εκεί και πέρα υπάρχει το πάκι στο, στο δικό μου το μυαλό με τα δικά μου κριτήρια. Δεν κάθεσαι και κοιτά το φασίστα να βαράει. Δεν κάθεσαι εικόνε. Δεν λέγω να πα να πάνω που θα πρέπει να πέσει και πάνω. Ήρωα στα γινόταν και τότε θα ήταν πραγματικά Πρόεδρο δημοκρατία, προκόβιο παύλοπολο, που στη δεδομένη στιγμή σηκώθηκε απέναντι στο φασισμό. Ήταν χαρακτηριστικό βέβαια τη όλη του παρουσία τη επόμενη πενταετία, όλο αυτό ήταν αυτό. Ένα παρατηρητή των γεγονότων ε, και υπέγραφε από το χρειαζόταν, Μαι. αλλά βασικά ένα παρατηρητή των γεγονότων τη εξαθλήρωση και όλων των ενισχυμένων που έφεραν οι κυβερνήσει αυτέ. Άρα, Άρα, δεν είναι θέμα μόνο επιλογή σήμερα, θα την, την κυρία Σαγενόπουλου. Στο τέλο, πενταετία, στον χρόνο, θα φανεί, αλλά λέμε, από τη χθενή παρουσία. Και αυτό το τρίλεπτο τετράλεπτο για πρόεδρο δημοκρατία που είναι διακοσμητικός ο διακομικό ρόλο, προφανώ δεν έχει να κάνει και πολλά. Όμω σηματοδοτή ο πρόεδρο. Αυτό έχει στην ανάγκη να ακούσει από κάποιον παραπάνω τα πέντε βασικά που λέμε όλοι ωραία κωδικοποιημένα. Αυτό το έκανε χθε. Το έκανε. Έβαλε θα μέσα. Σε περιμένουμε... γεννητιά τα έβαλε όλα τα πλαίσματα. Περιμένε το τέλο πενταετία για να κρίνουμε και αυτό το και τον κυρκο έτσι θα τον κρίνουμε. Όχι. Αμακάντη ενώ... παπάρά βρει. Και ενώ τον προκόπιταλ μπορούμε να τον κρίνουμε σε τέλο πενταετία. Πια έχουμε συνολική εικόνα, τελειώνει μπορούμε να εκτιμήσουμε. Στην κυρία Σακελαροπούλου δεν είναι. Λογικό δεν είναι. Δεν έχει αναλάβει καν. 13 Μάρτη. Από το χτεσινό όμως είναι μια σοβαρή παρουσία. Μάλιστα. Ε, πώς θα ορκιστεί η κυρία Σακελαροπούλου. Δεν θα κάνει παπάδες. Δεν μπορεί να μην κάνει παπάδες. Γιατί Γιατί το Σύνταγμα ορίζει πώ ορκίζεται, έχει και τον όρκο του Σύνταγμα του Πρόεδρου τη Δημοκρατία, άρθρο mm. 33. Οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν Ήθελε σαν... να κάνει κάτι άλλο, Όχι, δεν το ξέρουμε. Α. Και να θέλει, δεν υπάρχει περίπτωση, ορίζεται και ο όρκο τι θα πει. Δεν έχει πολιτικό όρκο δηλαδή, άμα θέλει όχι, κάνει πρόεδρος... όχι, όχι, όχι, δεν έχει τίποτα τέτοιο. Πού Αυτό το ξέρουν όλοι. Ναι. Τουλάχιστον όσοι ασχολούνται με την πολιτική, βουλευτέ κτλ. Το λε και βγάλουν στον Το λε. Έχει πει δεν το βγάλε κανένα όμω από το πέρασαν αριστερέ κυβερνήσει, πέρασαν σοσιαλιστικέ το έχουν αφήσει εκεί να υπάρχει. Αυτό είναι δεδομένο όμω, δεν αναθεωρήθηκε στο σύνταγμα, είναι εκεί. Παρέντε. Πέρασαν αριστερέ, κυβερνήσει και σουσιαλιστικέ. Μέχρι πριν πέρσι τέτοια εποχή χαμη αριστερή κυβέρνηση. Ξεχάστηκα. Ναι, ξεχάστηκε. Πολύ με αριστερά αυτό. Αριστερά αυτό έλεγ. Τύπου Κυριακό Συλόπουλο. Το α τι σημαίνει. Αριστερά, δεν Σύριζα, αριστερά. Αφίδι, αμόρφο, ξέρω <laughs> τι. Ακαλλιέργησε. Καλλιέργει. Αρπακολλατζε μάλλον νομίζει καλύτερο. Ε το αριστερά έχουν διαλέξει. Ανειδίκευτεί. Ανειδίκευτεί, έστω και αυτό να δω θα Δεν το βλέπω ελα. Ο Βελόπουλο λοιπόν, ενώ ξέρει ότι ο πρόεδρος Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, θα ορκιστεί σε χριστιανικό όρκο, στη Βουλή πηγαίνει και δίνει τον όρκο, για να πουλήσει στου χαχόλου του ψηφοφόρου του, βγαίνει και κάνει αυτή τη δήλωση. Τι έκανε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία για τη θρησκεία. Μη τροποποίηση βιβλίων θρησκευτικών καθρόβλων. Γιατί κύριε Υπουργέ μου, γιατί να Το θείο βρέφο να είναι Ιδιάνο τη φυλή στο Σεγέν. Δεν ήταν αυτό το ηχητικό, θα το ακούσουμε σε λίγο. Βάλε τώρα το σωστό Βελόπουλο Όρκο να ακούσουμε αυτό και μετά θα ακούσουμε πάλι του Ινδιάνου και τι Παναγίε. Η ελληνική λύση είναι στι απόψει τη, κυρίω για τις συντάξει και του μισθού, αλλά και για τα εθνικά θέματα, ουσιαστικά δεν συνένεσε στην πρόταση τη Νέα Δημοκρατία για την κυρία Σακελαροπούλου. Σεβόμαστε το θεσμό. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της και μια παράκληση. Όταν και εφόσον ορκιστεί, να ορκιστεί με θρησκευτικό όρκο. Μα με αυτό θα ορκιστεί. Τι κάθε δουλεύει τον κόσμο. Πάλι τελοπών; πάλι επιστολές Ιησούς. Στην ίδια λογική από άλλο με ορκιζόν ναι, ναι ο Χάμπη, <χει> Δεν μπορεί να μην ορκιστεί αλλιώς Τι νόημα έχει να κάνει παράκληση Ότι και καλά θα τη δουν οι χαχόλοι δική του ψηφοφόροι μετά που θα ορκιστεί με θρησκευτικό όργο Και θα πούνε καλά που τόπο Βελόπουλος Και έκανε η πρόεδρος αυτό που λέει ο Βελόπουλος Πώς πουλάνε το σανό Στα, όχι στα μούτρα, στα μάτια μπροστά του το βάζουν, ανοίγουν το κεφάλι του, το βάζουν μέσα. Εκεί που νόμιζε ότι με τον Λεβέντη ή με τον Καρατζαφέρη έχουμε φτάσει πάτο. Όχι, εδώ. όχι, δεν εδώ, έχει πάτω. Εσύ λίγο ακόμα κάτω από τη Μούργα έχει κι άλλο. Εδώ κανονικά το δούλεμα πάει σύννεφο. Το δούλεμα πραγματικά πάει σύννεφο. Και ότι καλά αυτό είναι επαγγελματία και όποιο δουλεύει. Ότι υπάρχουν χιλιάδε από κάτω που θέλουν να θα τρελαίνονται. Θα διέκρινε κοινά χαρακτηριστικά βελόπουλου με βαρουφάκι. Θα έλεγε ότι είναι ο βελόπουλο αριστερά. Ο το Βαρουφάκη, α πούμε. Είναι, Εί? είναι, είναι άλλη περίπτωση. Αλλά δεν θα ότι. Θα σου πω, ο Βελόπουλο είναι λαϊκιστής είναι εμπορός Ο άλλο είναι νάρκισος Και φεύγει. Και έμπορο. Όχι, όχι. Καταρχή, ναι, ναι, ναι. Καταρχήν είναι νάρκισος Οπότε αυτό αποσυντονίζει πολύ στην πολιτική. Δεν μπορεί να, να είσαι εκεί για όλου και να προτάσει πάντα τον εαυτό σου μπροστά σε οτιδήποτε γίνεται. Είναι πρόβλημα αυτό. Δημιουργεί πρόβλημα. Μάλιστα. Να, δεν μπορούν, δεν έχουν. Δεν νομίζω να συνδέονται. Βάλε τώρα αυτό με τον Ινδιάνο, γιατί πάμε τώρα στη Βουλή. Μίλησε για τα θέματα παιδεία ο Κυριάκο Βελόπουλο. Και θα αυτό... Αν δεν μιλήσει ο Βελόπουλο για παιδεία. Τι έκανε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία για τη θρησκεία. Μη τροποποίηση βιβλίων θρησκευτικών καυρόβουλων. Γιατί κύριε Υπουργέ μου, γιατί να διδάσκομαι ότι είναι Ινδιάνα η Παναγιά μου. Για πε μου εσύ τώρα κύριε Υπουργέ, είναι Ινδιάνα η Παναγία μα. Αυτό το βιβλίο έκανε ο Σίριζα. Την έκανε απάτηση σε γέν και σιου. Για ποιο λόγο το Θείο βρέπο να είναι. Η Διάνος της στο Υπάρχουν τέτοια στα βιβλία Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι Εσύ που έχεις παιδί, έχεις διαβάσει το Δεν έχω εγώ παιδί Τίποτα, δεν μου Όχι, δεν είναι Χριστίνα, Α, λέω, Δεν έχεις διαβα... διαβάσει το παιδί. Δεν το έχει παρατήσει μόνο τη ή τα κουμπιά. Θα γυρίσει μια μέρα και. Τι προσευχή μου! Κάτι προσευχή κάθε βράδυ. Τι είναι αυτά τα λένε βιβλία Ινδιάνα, το χαλί μέσα Για να πάει το μήνυμα πάνω ψηλά. Και εσύ κάτσε εδώ να τα κουμπιά. Καταρχά γιατί δεν γράφουν τα βιβλία ότι ήταν Και το Δεν Δεν Με, Να η μετανάστρια τα ή πρόσφυγα. Λένε ότι ήταν και πρόσφυγα. Τι! Αλλά δεν ήταν πρόσφυγα, όχι από Ελλάδα. Εδώ δεν ήρθε πάντως δεν Μην τα ταιριάζουν οι πατριώτε. Στην τουρνέ δεν είχαμε, δεν okay. Εδώ δεν ήρθε, δεν Να. ήρθε, δεν ήρθε εδώ. Παναγία έτσι όπως το ξέρουμε δεν έχει έρθει Τον, εδώ. Εφεί θα τη διώχναν όλοι αυτοί που προσκυνάνε τώρα την Παναγιά θα τη διώχναν ως το θείο Ενδεχομένω δεν κολύμπησε. Δεν έκανε στα νερά μα. Ο Περπάτα, γιατί θα μου πει Περπάτα. Δεν ήταν το άλλο που είχαν κάνει με ό,τι πάειθον. Πιο απ' όλα είχαν Brian. Όχι, δεν είναι ο Μπράγιον. Οπότε είπα αυτά ο Βελόπουλο και είπε μετά και τι φταίει για την παιδεία. Η παιδεία δεν πάει, δεν είναι καλά. Άμα η Ινδιάνοι πώ θα <συστά> πάει καλά η παιδεία. <συστά> Ά, να <σου> συνηθίσει, <συστά> τι γλώσσα μιλάνε. <συστά> ναι, ο Μωησή δεν είπε για το Μωησή όμω. Δηλαδή παντρεύει η Ινδιάνα. Α, δεν ξέρω, η επέτρεψη δεν είναι. Δεν είπα να είναι Αυτά λένε τα βιβλία μέσα του Χαβρόγλου. Κατοικούσαν μήπω στην Αμερική αυτή πριν ανακαλυφθεί Αμερική. Δεν ξέρω, είσταν Αμερικάνοι. Τι φταίει για την παιδεία, Βελόπουλος... Οι Αμερικάνοι μας φέρουν τη θρησκεία, μας πουλάνε χθρησκεία. Και άλλα. Τι θα μπορούσε. Κυρίως εδώ, όπλα ναι. τα οποία είναι θρησκεία. Έτσι, έτσι και, και πριν την κοκακόλα τι είχαμε. Τι τι την πανάχη για την Ινδιάνα. Α, ναι. Οκ. Mm. Okay, λοιπόν, για την παιδεία, το χάλι της παιδείας, φταίνει δάσκαλοι όπως λέει ο Γιατί αν η δάσκαλοι ήταν καλοί, ε. Δεν θα είχαμε την κατάνεια του εκπαιδευτικού συστήματο, γιατί όλα ξαναν από τον δάσκαλο για τον καθηγητή, ο οποίο είναι πρώτα ακούε, πρώτα νέα δημοκρατία, πρώτα ελληνική λύση, πρώτα πασόκ, πρώτα ΣΥΡΙΖΑ και μετά είναι Έλληνα δάσκαλο. Αυτά, αν είμαστε σοβαρή χώρα, θα λέγαμε καταργούμε αυτά τα Ελμένε με κομματικά κριτήρια των δασκάλλων. Θα είναι δάσκαλο, θα πληρώνουμε από το δημόσιο και τέρμα αυτά που ξέραμε. Γιατί όποια ανακείνα τη ελμε, είναι εναντίον τη Ελλάδο, εναντίον τη ιστορία, εναντίον τη ορθοδοξία και εναντίον. Τη αυτοκτονία των Ελλήνων. Όποια ανακοίνωση τη Ελμέ και να διαβάσει τα τελευταία 10 χρόνια είναι έτσι. Άρα η ροπή του και η τάση του και η στάση του είναι συγκεκριμένη. Εγώ δεν περιμένω αυτού του δασκάλου τίποτα. Το έχω πει φορέ. Αν είμαστε λίγο σοβαρή χώρα, θα καταργούσαμε τη ΣΕΛΜΕ, το συνδικαλισμό και δεν ξέρω. Αν είμαστε σοβαρή χώρα, τον είχαν συλλάβει όταν πουλούσε τι επιστολέ του Ισού και αμέσω μετά πουλάει φάρμακα. Από που εκείνο για την κατάληξη πόν. Ναι. Στο τεγκόσμιο. Για οποιοδήποτε πόν. Και κεφαλοπών, ομοπών, αγκοπών. Και Εντερικών το λέω αυτό. Αναχιστικών. Ναι, ωραία. <laughs> Μα τι είναι, φτιάξει εσύ και Όχι, γιατί να πουλήσει. Γιατί <laughs> Θα γίνεις και εσύ. Είμαι αρχηγός απατεώνας. Κόμματος. Α, τι θα γίνει. Όχι, κόμματο, πολιτικό εννοώ. Όχι, λέω πω γίνω αρχηγό όχι, όχι, όχι, δεν είναι αυτά. Είναι Γενικά ναι. Είναι εγκεκριμένα όλα αυτά Από Όχι. ποιον? <laughs> δεν ξέρω. <laughs> Από την Παναγία την Μπορεί. Τι να σου πω. Α, δεν Υπάρχει δάσκαλος που είναι ελληνική λύση. Το άκουσα, το δεν Έχουμε δει για την να μην Να είναι Λογικό, η ιδεολογική γεμονία τη αριστεράς που ξέρουν, Ά, ναι, από τα σχολεία. Ναι, ναι. Αλλά τον μπλοκάρει δεξιά με το σύστημά της ναι. και είναι το αριστεί οι κομμουνιστές που δεν ξέρουν να διδάξουν. Όλοι αυτοί έντομε που μιλάνε για την ιδεολογική ηγεμονία Της αριστεράς, ο Βελόπλος, ο Βορύδης, ο Άδωνης και άλλοι βουλευτές πάρα πολύ ότι, ε, ότι μετά το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο μετά τον εφήλιο, ότι αυτό Και αμε... αυτοί είχαν όλη τη δυνατότητα να φτιάξουν ένα κράτο με σωστή παιδεία, υγεία, πολιτισμό, με σωστέ πόλει και όλα αυτά. Δεν έκαναν τίποτα από αυτά. Τα κάναν όλα μπάχαλο με το ρουσφέτι, τη μίζα. Αυτή ήταν η μεταπολεμική Ελλάδα. Με τι διώξει, με τη μετανάστευση που φεύγαν οι άνθρωποι. Και για όλα αυτά τα χάλια που αυτοί φταίνουν, οι προγονεί του, αυτή η παράταξη λέει ότι φταίει απέναντι με την ηγεμονία. Επειδή υπήρχε okay. και λέγανε ιδέε, είχαν και πολιτισμό Αυτό και, και θα... καλλιέργεια. Άρα τι φταίει. Τι γιατί φταίει, τι φταίει, αυτό, γιατί αυτό πάει προ την εξέλιξη τη κοινωνία, προ την πρόοδο. Ναι, φταίει η καλλιέργεια, φταί... φταίει ο πολιτισμό, το πνεύμα. Ε, τι φταίει. Ναι. Επειδή συνεχώ κάθε δεύτερη τη κουβέντα είναι αυτή η κατηγορία των κροδεξιών βουλευτών που είναι είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε σε άλλα θέματα κόμματα. Δεν κάνει από αυτά τα Που, θα ναι, ναι, ναι, ναι, που ήταν και παλιά μαζί. και Λένε πάντοτε ότι φταίει οτιδήποτε αριστερό. Βέβαια, έχει τονωθεί αυτό μετά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ε, βέβαια. Λογικά, εκεί. Να το πούμε και αυτό. Το ζήσαμε. Ο Στάλιν. Πού, Στάλιν, παλιά. Ναι. Τώρα δεν έχει. Μα, παλιά, παλιά. Όχι, έχει, έχει. Στη Βουλή έχει και λέει. Έχει Στάλιν. Βγάλαν τον Χριστούγεννο Ιδιάννο και βάλανε τον Στάλιν να πει στην εικόνα. Έχει Στάλιν και τα λέει και σωστά. Α πω και κάτι ακόμα, το οποίο το έχω μπροστά μου. Όσον αφορά τα πανεπιστήμια. Θα πω στου φίλου μου του αριστερού, ποια είναι η λογική του. Και θέλω να ακούσετε, κύριε Υπουργέ, γιατί το έχει πει ο Στάλιν. Ο Εσίφ Στάλιν. Η εκπαίδευση, λέει, είναι ένα όπλο. Οι συνέπειε του οποίου εξαρτώνται από το ποιο το κρατά στα χέρια του και σε ποιον το έχει στραμμένο. Ιωσήφ Στάλιν. Εξαιρετική, εξαιρετική είδηση. Είδες εξαιρετική Εξαιρετική ρίση. Αρίση. Εξαιρετική ρίση. Όχι. Δεν ξέρει ο Στάλιν. <σχελίως> ο Στάλιν. είναι. Τώρα που λες πιστεριά, ε, δεν θα. ξέρει. Ε... Έχει επιστολέ και από το Στάλιν. ο, δηλαδή, ο Ιησούς Θα αγόραζα. Θα αγόραζα. Θα Ναι, θα αγόραζα. Τώρα που αυτά των ασχέτων. Η Μαρία Δεν Αξάς στο Twitter έκανε πριν ένα tweet το οποίο το κάνουμε και να Re-tweet εμείς ελληνοφρενείας. Έχει πάει ο Μακρόν κάτω στο, στο Ισραήλ να. και λέει, βγαίνει εκεί μια δημοσιογράφος ενό καναλιού και λέει ότι ο Μακρόν θα συναντηθεί και με το γιασέρα Arafat η reporter. Το ακούει από το στούντιο η άλλη, δεν κάνει καμία διόρθωση η άλλη δημοσιογράφος και περνάει έτσι Ε, πού ξέρει και άμα το συναντήσει. Μα πώ τη ήρθε να πει το γιασαιρά. Αυτό ήξερε. Τι αυτό ήξερε. Είναι δημοσιογράφου. Βγαίνει και ενημερώνει. Τι και. Θε να σα πω πιάνι είναι δημοσιογράφη. Πάρα πολύ ξέρω. Αν πάει να περάσει έξω από το μαξί μου, οι περισσότεροι είναι δημοσιογράφου. Όλοι έχουν πάει εκεί τι Αυτό είναι πρόβλημα. Θα έχουμε θέμα στα κανάλια μετά στα μέσα ενημέρωση. Θα... Παίρνω στην κυβέρνηση. Παίρνο στην κυβέρνηση να έχουμε δημοσιογράφου. η ενημέρωση είναι έτσι όπω είναι, γιατί έχουν πάει καλοί με στο μαξί Έχει μαζέψει πάνω από 20 άτομα. Η καλή είναι αυτή. Ναι. Α. Για ποιου οι καλοί. Γι' αυτό. Για όλου μα. Για όλου μα. <laughs> και χάσαμε του καλού. δεν κάναμε κανέναν Κάνα και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει δημοσιογράφος. Έχουν προσληφθεί όλοι στο μεγάλο μαξιμό. Να στηρίξουν με και να αναγκάσουν μετά θα κάνει όλοι άγκαε Θα κάνει. Ναι. Όταν έχουν πάει όλοι Σωστό. Περνάμε τώρα σε άλλο θέμα, αλλά φύγαμε από το ε, Όχι, είναι ε, Αυτά είναι αυτά. Δεν για Είναι για λίγο. Και μετά ακολουθεί η αισιοδοξία. Υπάρχει αισιοδοξία στην κοινωνία, το έχει καταλάβει αυτό, ή. από το καλοκαίρι, το από τους το Μπράβο. όχι το, το καλοκαίρι. Έχει αλλάξει το, πρόσχυ... το πρόσημο. Το πρόσημο, ψυχολογία. Ναι, η ψυχολογία γενικότερα. Αυτά τα λέει ο Θεοδωρικάκο που είναι και υπουργό. Αλλά σημασία για τον ελληνικό λαό δεν έχουν τα πολιτικά κόλπα. Σημασία για τον ελληνικό λαό έχει να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα. Η αισιοδοξία που έχει ξαναγυρίσει στη χώρα να. Εγκαθιδρυθεί. Please, please. Η αισιοδοξία που έχει ξαναγυρίσει στη χώρα να εγκαθιδρυθεί. Please, please. Έχει ξαναγυρίσει και πρέπει να εγκαθιδρυθεί, να κάτσει mm -hmm. πάνω μα η αισιοδοξία. Βεβαίως. Ότι είναι δεδομένο ότι έχει έρθει η αισιοδοξία. Επειδή οι ίδιοι και χαίρονται, νομίζουν ότι χαίρεται και ο κόσμο από κάτω. Γιατί στα βασικά δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχει αλλάξει ο μισθό. Έχουν αυξηθεί Όχι, οι συντάξεις, αλλά Η οικονομία είναι κάτι... ψυχολογία, δεν είναι τσέπη. είναι ψυχολογία, ναι, η ψυχολογία είναι η επαναξάμεινο. Μετά ναι, είναι τσέπη. Έτσι <χω> το εξάμεινο είμαστε. <χω> Να εγκαθιδρύσουμε την ψυχολογία και μετά θα στην τσέπη. Την αισιοδοξία, ναι. Ναι. την αισιοδοξία. Τι είπα, ναι, την αισιοδοξία. Την, την αισιοδοξία. ψυχολογία είπες. Ε, όλο μαζί δεν Δεν τα πιάνει Οπότε Δεν τα πιάνει είναι που ήρθε η πολύ εύκολο. και νομίζω ότι αυτό που έχει πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό το πρώτο εξάμεινο είναι ότι γίνεται σοβαρή δουλειά σοβαρό έργο, δημιουργούνται φέσεις εργασίας η οικονομία πηγαίνει μπροστά έχει επανέλθει η αισιοδοξία στους Έλληνες φέρτε φέρτε μου μπάντες, η αισιοδοξία στους Έλληνε. έχουμε γιορτή φέρτε μου δώρα πολύ τη χώρα έρχεται την αυγή η αισιοδοξία στους Έλληνες φέρτε, Μανδιά, πέρτε πέρτε ασύνη, πέρτε μου χρυσό, πέρτε μου ρούχα, τα τα Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε έναν θετικό δρόμο και οι πολίτε δεν θέλουν να σταματήσει αυτή η πορεία και αυτή η διαδρομή. Ναι, έτσι λοιπόν, Κυριάκο, αυτό έφερε την αισιοδοξία που θα εγκαθιδρυθεί, γι' αυτό φέρνουμε γυρλάντε και όλα Α, τα και υπόλοιπα. Γιατί πολύ καλά θα κάνουμε. Είπα πριν και εσύ και η Χριστίνα που ρυθμίζει τον ήχο, Χριστίνα Γκελάκη, δεν καταλάβατε Χριστό. Εμεί. Ναι, γιατί λέω, λέγαμε για την Παναγιά και τα λοιπά και λέω ο Μωυσής, Ο Ιωσήφ είναι της Παναγία, δεν είναι. Είπα Μωυσής Μωησή από ό,τι μου λέει εδώ ο Μιχάλης από την Λιούπολη. Από λάθο. Δεν εσύ θα να κατέβει με την Ο χάκα. Ιωσήφ όμω είναι. Ιωσήφ. Ο Μωσή. Καταλάβαινες τι γράφει πλάκα πάνω, δεν διαβάζεις εσύ, εσύ εσύ και δεν ξέρει τίποτα από αυτά Κατάλαβε, ξέραμε τι λέγανε οι πλάκες πάνω, κι αν οι πλάκες ήταν Ινδιάνικα Το βάλαμε στο Google Translate και έβγαλε Στην σχετική γλώσσα, οι δέκα εντολές Google άρανε; Βανδίπολη, ποιες εντολές Του Μωυσέου Τη Βανδί, του Φίβου Ε, ναι μεν η ιδεολογική ηγεμονία φταίει για όλα, αλλά η δεξιά έχει προσφέρει μόνο καλά σε αυτόν τον τόπο αυτό έχουμε να θυμόμαστε, έχουμε να θυμόμαστε κακά δεκαετές από Δεκαετίε τώρα, τώρα και ειδικά στις πρωτιές, και ειδικά στις γυναίκες γιατί συγκεκριμένα Είς επειδή έχουμε γυναίκα, πρόεδρο, Α, ναι, όχι, ναι. έχουμε γυναίκα πρόεδρο όχι, έχουμε γυναίκα πρόεδρο Και κάνουν όλη η αναπαραγωγή του ότι πρώτη βουλευτή, πρώτη τάδε, πρώτη τάδε. Τι χαζομάρα, πόσο, πόσο καιρό θα συζητάμε αυτή τη χαζομάρα. Αυτό, ειδικά το πρώτη γυναίκα, είναι Μια τόσο μειωτικό και... για τι γυναίκε. Είναι μειωτικό για την κυρία Σακελαροπούλου, είναι μειωτικό για αυτού που το λένε. Ότι πανηγυρίζουμε για το αυτονόητο. Ε, το έχουν καταφέρει σε δέκα γωνιέ του πλανήτη και είναι δεδομένο και εμεί εδώ πανηγυρίζουμε. Παρόλα αυτά, χθε η Όλγα Κεφαλογιάννη, φίλη uh -huh. σου, βγήκε το βράδυ να μα πει τις τι προτιέ τη δεξιά στο θέμα αυτό. Γιατί φίλοι μου, τέλο πάντων. Ναι, Συμβολικά ως ναι. παράταξη ναι. Έχουμε όντως άλλως να πούμε ότι ιστορικά Είμαστε εκείνοι που έχουμε βάλει τις γυναίκες Στην πρώτη γραμμή Εκλέξαμε την πρώτη γυναίκα ε, βουλευτή Την Ελένη Σκούρα το 1953 Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ε, Έκανε την πρώτη γυναίκα υπουργό Τη Λίνα Τσαλδάρη ναι. Ο Κώστας Καραμαλής, την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. βέβαια. Και ναι. σήμερα με την επιλογή του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας στο πρόσωπο της κυρίας Σακελαροπούλου. Mm, ναι. Έτσι λοιπόν, αυτά όλα είναι... Σωστά, ημερομηνία και τα υπόλοιπα. Έτσι έχει γίνει κάποιο καχύποπτο ότι mm. η δεξιά χρησιμοποιεί το, φύλο, το γυναικείο φίλο σε αυτόν τον τόπο ε, για μικροκομ... μικροκομματικού λόγου. λέω. μπορεί ναι, ναι, να ναι. λέει κάποιο καχύποπτο τώρα. Ε, για να πετύχει συνενέσεις και καλά, με την προοδευτική μα, τάχα μου αριστερά. Όσο κομπλεξικό είσαι. Είμαι, ναι. Το θέμα δεν είναι και καχύποπτο, είπα. Ένα καχύποπτο αν Το θέμα δεν είναι αυτό. Αυτά που λέει είναι σωστά, όμω οι γυναίκε πρώτη φορά ψήφισαν στην Ελλάδα στο βουνό. για να βγάλουν την κυβέρνηση του βουνού. Τότε που ήταν ισότιμες οι γυναίκες με τους άντρες, πραγματικά. Δείτε μερικές φωτογραφίες, αντάρτισες, με το όπλο, κανονικά, όπως ήταν ο άντρας δίπλα τους, ήταν και η γυναίκα, δεν είχε καμία διαφορά. Εκεί Είδαμε για πρώτη φορά ισότητα γυναικών ανδρών και σε πολύ κρίσιμους τομείς, σε ζητήματα ζωής και θανάτου, σε ουσιαστικά θέματα και δεν βγήκαν να κομπάζουν ότι βάλαμε και τις γυναίκες. Ήταν αυτονόητο ότι η γυναίκα είναι στην ίδια μοίρα με τον άντρα θα πάρει το όπλο να πολεμήσει για την ελευθερία και για αυτό που πιστεύει. Βέβαια και το σπίτι του αντήρης μέσα. Άλλα. Όλες μες σκάνσαντα δίρεπ από του σας το δεν χρειάζεται... Σκούπα κανείς. Ναι, ναι, κάνει σκούπα. Ναι ναι, ναι, ναι, Δεν χρειάζεται να Και βάζει αράσυνες. σκούπες. Πάντα. Για να με τις τις το... είχαν... με το όπλο. Το πάνω. Δεν μπαίνει μην τώρα όπλα όλες. Ά το όπλο τχεις στον φάνο. Ναι, Σούλη. Λοιπόν, φίλες μου. Θέλω να πω ότι Κομπάζουν και καμαρώνουν επειδή έγινε μία βουλευτή το 1953, έγινε μία υπουργό το 1974, έγινε μία πρόεδρο τώρα, όταν ουσιαστικά τι γυναίκε τι έχουν διακοσμητικές και για τέτοιου ρόλου, ή τι έχουν για μέσα στο σπίτι. Και γιατί όλε αυτέ τι δεκαετίε, μπορεί να είχαμε την πρώτη βουλευτή το 1953, αλλά η θέση της γυναίκας δεκαετία του 50, του 60, Ειδικά. του 70, με ευθύνη τη δεξιά, που τους, με του νόμου που υπήρχαν να μην έχουν δικό τη όνομα, να μην. Να μην Τι είχαν σε δεύτερη τελείω μοίρα και καμαρώνουν για μία βουλευτή, μία υπουργό στα σαλόνια. Καμαρώνουν για τα σαλόνια. Και μην πα μακριά από το 60 μέχρι σήμερα, είναι πολλά τα χρόνια μένα, αλλά τώρα έκανε η δήλωση ο Κυριάκος πρόσφατα, μόλι βγήκε, ότι η θέση τη γυναίκα είναι στο σπίτι. Το καλοκαίρι. Για τη ναι, Μαρέβα ναι, ναι, και όλα αυτά. Αν είναι καλά. Ναι. Και μετά είδαμε τη φωτογραφία τη Μαρέβας που τι έκανε, Σουγκάριζε, κάτι έκανε. Οκέτες, ξέρω, ναι, θέρω, ναι, κάτι να ζει στο σοκάρι. Θέλω να πω ότι η, η πραγματική του άποψη για τη γυναίκα. Η πραγματική του άποψη για τη γυναίκα είναι ότι είναι δεύτερη. Και αυτό φάνηκε όλε αυτέ τι δεκαετίε. Δεν είχαν αλλάξει κανένα νόμο, δεν είχαν πάρει καμιά νομοθετική πρωτοβουλία για να ανέβει, να γίνει ίση η γυναίκα και στον χώρο δουλειά και στο σπίτι και στα δικαιώματα και σε οτιδήποτε. Και βγαίνουν και καμαρώνουν, λε και από κάτω δεν ξέρουμε, δεν, καταλά, δεν θυμόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν το αντάρτικο τραγούδι που ακολουθεί δεν είναι αντάρτικο ακριβώ, αλλά δίνει η εικόνα τη αντάρτισα που πάει μπροστά. Omen. Αυτό είναι το minor swing του Django Reinhardt, ο οποίο γεννήθηκε σαν σήμερα παλιά το 1910. Πολύ πάνε, παλιά. Πάνε χρόνια. Ε, όχι Ά, πολλά. Από τότε πάνε, εντάξει. Σα μου φαίνεται. Σα χθε και εμένα, yeah. σα χθε μου. Yeah. Μουά! Έκανε yeah. και έβγαζε νότε από τότε, από τότε. Μια ιδιοφύλατη τζαζ, τη τσιγκάνικη εδώ κοιθάραστο που ακούμε γιατί ήταν από τσιγκάνου γονεί. Και έτσι τον θυμηθήκαμε γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε. Και, και μα αρέσει και μπράβο μα γιατί μα ταιριάζει και πολύ η μουσική του και η, jazz και η αισθητική του. Ας το λίγο Α, να, να ακούσουμε. Πέξε. Ακούσαμε. Λοιπόν, εντάξει <χεδιά> <χεδιά> δεν θέλει πολύ. Ας το χαλάσουμε τώρα. Ε, ε, με κάτι είναι. άλλο δεν που είναι μακριά από την δική μας. Όχι. Ε, ε, ε, βλέπω ένα μήνυμα σε λίγο άδωνης. Ένα μήνυμα... Στο mail στέλνει εδώ ο Μιχάλης και λέει για τη θέση της γυναίκας, πώς η Νέα Δημοκρατία αντιμετώπιζει δεξιά τις mm. προηγούμενες δεκαετίες και, και και και. λέει, ρε παιδιά μην πάτε μακριά, δείτε πώς αντιμετωπίζουν το γυναικείο φίλο στη ΔΑΠ. Πρότυπο γυναίκα τσόντα, PR σε μαγαζιά για να τραβάνει τα λιγούρια. Και ισχύει. Και ισχύει βεβαίως, πραγματικά, ισχύει. γιατί είναι η νεολαία που είναι φρέσκια Η νεολαία που έρχεται Όποια φρέσκια Όποια αφήσα δείτε τις δάπια πάρτι και εκδρομέ κτλ. Είναι, είναι ένα κόλλος δικτυωτός Αντιμετωπίζει έτσι τις γυναίκες Κατά τα άλλα πρώτη βουλευτή, πρώτη υπουργός βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ μπροστά, είναι πολύ ναι, ναι, ναι. προχώ το κόμμα Οι απόψει αυτές Και όλα τα υπόλοιπα Βρέθηκε ο άδονη. Προχτέ πήγε στο. Πήγε και Στο Άουσβιτς mm -hmm. Πραγματοποίησε επίσκεψη. Και αυτή η επίσκεψη έχει ζητηθεί Υπάρχουν φωτογραφίες υπάρχει και ένα είδος συγνώμη στο Facebook, νομίζω. Έχει γράψει ο ίδιος ότι όλα αυτά που έλεγε παλιά και κατάλαβε πάρα πολλά. Και πρέπει να πηγαίνουν όλοι στο Άουσβιτς Δεν πήγαινε τόσα χρόνια. Τώρα πρέπει να να Μα, Σύμφωνα με αυτά που πίστευε τόσα χρόνια, όλα αυτά ήταν ήταν show. Αφενό, ο Φετέρου πήγε να καμαρώσει. Γιατί πουλάγε το βιβλίο του Κωνσταντίνου Πλεύρη με τίτλο Οι Εβραίοι όλοι αλήθεια, που yeah. μέσα εκεί και για το ολοκαύτωμα κοροϊδευτικά, ότι δεν έγινε, ότι το είναι ένα σώ, το κάνουν για να βγάζουν λεφτά και και, και όλα αυτά τα πουλάγε ο άδονη με φανατισμό. Και πουλάγανε Και πουλάγανε, Απλά τα τελευταία χρόνια επειδή έχει πέσει χέρι για την εβραϊκή κοινότητα και δεν ξέρω από πού αλλού. Έχει αρχίσει και, και κάνει αυτή τη μετασφή. Είναι αλλογορίδη και τα μαζεύουν σιγά σιγά. Ότι τα μαζεύουν με χαζό τρόπο. Και επειδή είναι και σοβαρή τώρα. και Υπουργοί και Αντιπρόεδροι και τα λοιπά. Είναι, αν είναι, είναι, είναι, είναι ανόητο και ο τρόπο που τα μαζεύουν. Και με, με, με, πόσο δειλοί φαίνονται. Όλοι αυτοί που λέγανε διάφορο, σαν να μην τα έχουν πει. Θα θυμηθούμε λίγο τι έλεγε ο Άδεν ο για το βιβλίο του Πλεύρη. Δεν είχε τολμήσει τότε στη γνωστή εκπομπή μαζί με τον Λεωνίδα να πούν τον τίτλο του βιβλίου. Α. Πουλούσαν όμω το βιβλίο, το, το έδειξε λίγο και το έκρυψε μετά. Γιατί. Από τότε υπήρχε ένα θέμα, παρόλα αυτά θα καταλάβετε από τα συμφραζόμενα ότι μιλάνε για αυτό το βιβλίο προφανώς και ε, πόσο καλά αισθήματα τρέφουν για το συγγραφέα του βιβλίου και για το περιεχόμενο του βιβλίου. Πριν να μου πω οτιδήποτε άλλο, ξεκινάμε με το αγαπημένο μου βιβλίο. Ναι. Μιλάω για το καινούργιο βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη από τις εκδόσεις Electron. Μιλάω για αυτό το βιβλίο το οποίο Από την πρώτη μέρα που το δείξαμε έχει κάνει φράση. Το βιβλίο Βόμβα, εμπάσιμη περιπτώσει. Κοίταξε. Είναι Βόμβα. Ακούω ότι είναι Βόμβα, χθες το πήρε ένα φίλος μου, πολύ γυμνός το λίπος, και μου λέει το εξής, με πήρε τηλέφωνο. Και μου λέει τι βιβλίο είναι αυτό. Με <ΣΣ2> πόσο φαίνεται. Μου λέει ρε φοβάμαι να το έχω πάνω στο γραφείο, το βάλω από κάτω, μου λέει κραγή. Πραγματικά δεν υπερβολεί. Ομολογώ ότι στο βιβλίο αυτό ο πρέπει Βλέπει εξετάζει τον εαυτό του. Ναι. Κοβέρνουν, λέει, το διαβάζει και λέει, Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Και με τέτοια στοιχεία μέσα που δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση, Καμία αμφισβήτηση. Πέρα από την κομοδία του πράγματο, το την ο λοιό. το Λεωνίτα, το απογειώνει. Ναι, και ο Άδενη, μια χαρά τα πάει. ο ναι. Όχι, εδώ όμως είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό, αλλά γιατί δέχεται, να καρδίθουμε και να καρδίσουμε και τα γυαλιά. Δέχεται όλη την, την άποψη, το αφήγημα του πλεύρη που ήταν ότι δεν έγινε ολοκαύτωμα, όλα αυτά δεν έχουν υπάρξει, δεν υπήρχε Auschwitz, δεν υπήρχε τίποτα από αυτό. δεν υπήρχαν νεκροί, δεν, δεν τίποτα. Κάτι που ιστορικά... είναι καταγεγραμμένο, έχει αποδειχθεί. Υπάρχουν τα στρατόπεδα, τα φτιάξαν μετά για να κόβουν εισιστήρια. Το άλλο, γιατί το άλλο με τις τα παπούτσια, τι είναι αληθινό. Ναι, ναι, στοιχειοδός λογικός να σε το Το μήνυμου της λογικής να έχεις. Τα κάνανε όλα αυτά μετά. Στρατόπεδα, 40 στρατόπεδα υπήρχαν. Συγκέντρωσης σε όλη την Ευρώπη. Και το άσβητο, όλο αυτό το τεράστιο. Τίπορος. Το φτιάξανε μετά για να πουλήσουν. Σκοινικό ήταν. Και κάθε και πουλάκι τα πιστεύει. Και τα παπούτσια. Πάλι, και πάλι τώρα... της, της τα παπούτσια τη μπόση ήταν. Δεν τα θέλανε. Και βγαίνει τώρα και του λέει: Συγγνώμη, δεν είχα καταλάβει. Η νιώτη μου, δεν ξέρω εγώ τι λέει. Μα παραμένει ίδιο. Δηλαδή, εξαιρεί του Εβραίου, γιατί έχει πέσει χοντρό χέρι, αλλά δεν έχει εξαιρέσει του μετανάστε, δεν έχει εξαιρέσει του πρόσφυγε. Δεν ομάδες. μπορεί να είσαι για μια κατηγορία μη Ή θα είσαι για όλα, ή δεν θα είσαι. Προφανώς και προσπαθεί τώρα να μας πει ότι έχει αλλάξει κάτι και ότι πήγε εκεί και με σεβασμό προσερχόταν ο, ο ίδιος υποτε. που πουλούσε το βιβλίο. Τώρα που είναι σε ευρύ κοινό και σε ευρύ ακροατήριο για να μαζευτεί κάποιον να πρέπει να μιλήσει στο δικό του ακροατήριο, να δεις τι θα πει. Θέλω να πω ότι Όπως κάνουν πάντα αυτοί. Πρατσιστής παραμένεις Είτε μιλά κατά των Εβραίων, είτε μιλά κατά των προσφύγων που έρχονται από του πολέμου, που οι χώρε που υποστηρίζει δημιουργούν και βοβαρδίζουν και σκοτώνουν και αναγκάζουν τον κόσμο λόγω φτώχεια και λόγω πολέμου να έρθουν εδώ ή να βρουν κάποια καλύτερη μοίρα. Εδώ δεν θέλει να είναι κανεί. Είτε τεχνία έντο το κρύβει. Παραμένει ρατσιστή. Ακόμα και να μην το λε. Μα προφανώ και όλο αυτό τώρα... το θέατρο είναι χειρότερο από το να κρατήσει τι ιδέε σου, αυτέ που είχε για πάρα πολλά χρόνια και όχι αυτέ που τον τελευταίο ένα-δύο χρόνια έχει και καλά αποκτήσει επειδή κατάλαβε τι ακριβώ. Έγινε και όλοι όταν εμεί τότε, όταν πουλούσαμε αυτά τα βιβλία, τον βρίζαμε, λέγαμε τον είναι φασίστα. Θυμάμαι, είχε πάρει και στο Σκάι να μου πει ότι δεν είναι φασίστα και είχε βγει σε εκπομπή. Να απαιτήσει, είχε βγει και τον είχαμε βγάλει. Να τον λέμε ακροδεξιό, όχι φασίστα. Κάποιο αυτοί... Μπογδάνο μα τρίκε. Ναι, ναι, <laughs> <laughs> από το <laughs> δεν είχε έρθει. Όχι με ένδικα. Δεν είναι φασίστα, ο είναι Δεν είναι, όχι με ένδικα. Είχε βγει και είχε πει. Θέλω να πω, όλοι εμεί που λέγαμε και μα έβριζε, μα έβριζε. κατηγορούσε την αριστερά που του αποδίδει χαρακτηρισμού. Τι έγινε δίκιο. Για το συγκεκριμένο. Τότες. Τότες. Τότες. Και πώς μετά από πέντε χρόνια μπορεί να έχουμε δίκιο για αυτά που λέμε τώρα. Αυτό δεν μας το πει. δεν μας Και οι ψηφοφόροι το που το ψήφισαν τότε επειδή και αυτοί πίστευαν ότι οι Εβραίοι είναι μια συνωμοσία και δεν έγινε ολοκαύτωμα. Τι έγινε. τους παράτησε. Πιστεύουν τα ίδια. Συγγνώμη ζητούν και αυτοί. Τι μπερδέματα θέλω να πω με σε ανόητα μυαλά. Πολλά πόσα μπερδέματα μπορούν να υπάρχουν ε, άμα mm. είσαι φασίστα και ακροδεξιό, δεν βρίσκει διέξοδο και μησί, τον όποιον βρίσκει απέναντι στον άλλον. Αυτή η διαδρομή είναι διέξοδο έτσι και αλλιώ του ρατσισμού και του φασισμού. Επειδή κυριαρχεί και στην κοινωνία, δεν με νοιάζουν οι πολιτικοί. Επειδή κυριαρχεί και στην. η προσπαθή να κυριαρχεί στην κοινωνία. Στο Άζουιτ λοιπόν υπάρχουν 13 πλάκε σε ένα σημείο. Εκεί που ήταν τα κρεματόρια γιατί έχουν βομβαρδιστεί. Μία από αυτέ είναι και στα ελληνικά, γιατί μέσα εκεί στο Auschwitz πήγανε και Έλληνε. Θανατώθηκαν και Έλληνε. Εβραίοι από τη Θεσσαλονίκη και άλλοι πάρα πολλοί Έλληνε. Και γράφει αυτή η πλάκα εκεί, γιατί είναι, σε όλες, είναι η ίδια πλάκα, η ίδιο μέγεθο, σε διάφορε γλώσσε. Γράφει στα ελληνικά, α είναι για αιώνε κραυγή απελπισία και προειδοποίηση για την ανθρωπότητα αυτό ο τόπο, όπου οι Ναζί φώνευσαν περίπου 1,5 εκατομμύριο άνδρε, γυναίκε και παιδιά, κυρίω Εβραίου από διάφορε χώρε τη Ευρώπη. Auschwitz, Βίρκεναου. 1940-1945. Να ακούσουμε μια Θεσσαλονίκη Εβραία, Εστίρκο έν λέγεται. Ε, θα ακούσετε την ιστορία πώ από τη Θεσσαλονίκη του μάζεψαν 50.000 Εβραίοι τη Θεσσαλονίκη. Μαζεύτηκαν τότε, πήγαν εκεί και νομίζω γύρισαν 2.000 κάπου. Θανατώθηκαν όλοι, η πλειοψηφία των Εβραίων τη Θεσσαλονίκη. Μπαίνανε και... σε ένα τρένο χωρί να ξέρουν πού πάνε. Χωρί να ξέρουν πού πάνε, δεν ήξεραν απολύτω τίποτα. Νόμιζαν θα πάνε για δουλειά. Και σιγά σιγά μπαίνανε στα κρεματόρια και ε, συντελούνταν αυτό που ο φασισμός ξέρει μόνο να κάνει. Βιομηχανία θανάτου, χωρίς καμία, κανένα συνέστημα, σκοτώνεις ανθρώπους επειδή τους θεωρείς Κάτι άλλο από αυτό που εσεί, εσεί κάποιο από τι εσύ. Κάτι κατόρθω από, από αυτό που σε εσείται ενδιαφέροντα. Απλά επειδή είναι διαφορετικό και δεν τελιάσενο μορφία από το Ευρώπη. Αποφασίσει, αλλιώς... Γιατί στην αρχή βάλαν ήταν οι Εβραίοι, κανένας. μετά βάλνε του τσιγκάνου, μετά βάλνε του Σλάβου, μετάβαλικου κομιστέ, μετά βάλαμε του ομοφιλόφιλο, του ανάπαιου, δεν θα έχει τελειωμό, δεν έχει τελειωμό, γιατί ο φασισμό θέλει να σκοτώνει, Θα βρει να σκοτώσει, άμα τελειώσει με αυτού, θα πιάσει του άλλου. Θα πιάσει του άλλου. Εδώ οι άλλοι κυνηγάνε στα στενά ανθρώπου, επειδή έχουν άλλο χρώμα και του συνοκεί την αισθητική. του Αγίου Παντελέημονα, ποιοι κάτι ούγκανοι άμα τους δεις και μιλάνε δεν ξέρουν να πούνε τρεις λέξεις παραπάνω που λες αυτή είναι η αισθητική αυτή είναι η αισθητική, μακάρι να λες, και λες, από, από ποιον κινδυνεύει ο πολιτισμός, από αυτόν που κυνηγάει Από αυτόν που κυρία που Κοέν Ακουγές Θεέ μου ξόδια, κλάματα γέρος με άσπρα μαλλιά να τρέχουν με τις παντόφλε, τα μικρά να ορλιάζουν και η μαμά μου έλεγε «Καλά πώς θα τα αφήσουμε το σπίτι» «Θα γυρίσουμε εμάνα» «Μη στενοχωριέσαι» Ο διωγμός αυτός παιδιά ήταν το κάτι άλλο Μάσανε τιμάσανε Μας βάλαν σε φορτηγά αυτοκίνητα άλλα ανοιχτά και άλλα κλειστά και πήραμε το δρόμο της καταστροφής «Παιδιά δεν μπορώ να περιγράψω» «Δεν μπορώ, είναι αδύνατο» «Γιατί θέλω, γιατί» Τι κάναμε. Ένας θεός είναι για όλους. Γιατί μας πονάνε τόσο πολύ. Φτάσαμε στο Άχισεβιτς μετά από περιπέτειες πολλές γιατί βομβάρδιζαν και αλλάζανε γραμμές και αργήσαμε αρχί... πολύ να φτάσουμε στην Πολωνή. Τους γονεί, τους έβαλαν όλου σε αυτοκίνητα άλλα. Άντρε, παιδιά, τα αυτοκίνητα γεμάτας έφυγαν. Δεν ξανά είδαμε κανέναν. Από τότε δεν έχω κανέναν, ούτε μάνα, ούτε αδέρφια, κανέναν. Δεν είναι σε, σε, σε αφορά. Σεξιστικό. Σε, σε αφορά. Στην πέφτουνε. Σε αφορά. Ε, λέγε. Κύρι, μου Κύριε. Μόνο αν στην πέφτουνε, σε αφορά. Ε, να καταλάβω Όχι, αυτό. Έχει άλλο ένα θέμα που σε αφορά. Λέγε, μωρά. Κύριε. Μα, μα. Εσύ δεν μ με αφήνει. Με, με ένα κύριο θα πούνε. Για μένα μιλάει. Κύριε, θα ευχαριστούμε πολύ για την ύπαρξή σας, περιμένω κάθε μέρα ανυπόμονα την εκπομπή σα. Όμως βρε παιδιά, σήμερα, είναι καλύτερα, καλύτερα, τονίζω αυτή τη λέξη, ο τόπος με τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνησή του. Παρακαλώ λιγότερη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Ιστερόγραφο, αποστόλη πότε θες τα χανιά, μια φανατική ακροάτριά σα νίκη. Πέσε τώρα τη διαφήμιση. Άντε. Αυτό σε αφορούσε. Πίτσες <coughs> μπλε. <Pizzes> ναι, όχι ολόκληρη. Ah, <laughs> Πότε <laughs> πας <laughs> τα χανιά, <laughs> λέγε. Καταρχά, το Σάββατο το ερχόμενο παίζουμε στη Λαμία. Ναι. Στην Ιπάτιλαμία. Μεθαύριο. Στα λελέικα, μεθαύριο. μεθαύριο. τα λελέικα. Δεν ξέρω, το χωριό. Α, το Νομίζω το μαγαζί λέγεται. Όχι, το μαγαζί λέγεται Από το λέει, λέει, κατάλαβες Τέχνη, χώρο. Τη Λαμία λέγεται τέχνη χώρα. Ναι, κάτι, mm. κάπως έτσι λέγεται. Τεχνοχώρο, μήπω. Χώρα, πάντω καταλήξαμε. Χώρα. Στη χώρα, ναι. λοιπόν, <laughs> λέγεται το μαγαζί. είχε μια Δεν εκεί. καμία σχέση με τον τράγκα. Καμία σχέση με τον Το παίζουμε στο Ηράκλειο Τσικρίτης και την Κυριακή στα Χανιά, στο Μπραντε Φρέρε. Έτσι λέει το μαγαζί. Είναι και παίζουμε νωρί και επειδή είναι Κυριακή για την άλλη μέρα δουλεύουμε. Τι ας... νωρί. Παίζουμε στι 10, α πούμε. νωρίς είναι 10. Εσύ είναι στι και πιτζάμακια από τι 8.30. Ελάτε με τι παντόφλε και τα πιτζάμακια. Εγώ στα σας. Χανιά δεν θα έρθουν μακριά. Όχι, είναι από τα Χανιά. Ωραία, τάπε. Να, να πάμε τώρα στο πρώτο μέρο του μήνυματιού. Ότι αν είμαστε καλύτερα με τη Νέα Δημοκρατία το και λιγότερη καλύτερα. Όχι την πολιτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Νίκη μου. Νίκη μου. Να σου πω κάτι. Μου. Η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάποιε διαφορέ, κυρίω στο όνομα. Στι πολιτικέ δεν υπάρχουν διαφορέ. Οπότε, αγάπη μου γλυκά, ο ένα είναι συνέχεια του άλλου και συμπληρώνει τον άλλον. Μην τρελαίνε. Σε ίδια πολιτική είδαμε και τα τέσσερα χρόνια. Δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Απλά και κανένα δύο θέματα πιο ευαισθητοποιημένα τάχα μου. Να σου απαντήσω και εγώ τώρα και με άλλο τρόπο. Όλα αυτά ισχύουν που λέει εδώ ο συνάδελφο. Ο μου. Συγκρίνει και ψάχνει από αυτά που έχει και σου δίνουν να πάρει το λίγο καλύτερα. Ε, λοιπόν, αυτό για μένα είναι τεράστιο λάθο. Ή θα τα έχουμε όλα καλά, τα κάλιστα αυτά που δικαιούμαστε και πρέπει, και δεν θα διαλέξω από του ανθιποδέφτερου ποιο είναι ο λίγο καλύτερο. Γιατί αυτό με το λίγο καλύτερο μα έχει φτάσει εδώ που μα έχει φτάσει. Δεν έχει νόημα αυτό. Δεν σου αξίζει, δεν σου αξίζει. σαν πολίτη τον 21ο αιώνα, με τόσε ανακαλύψει, επιστημονικά επιτεύγματα, ιατρικά επιτεύγματα. Να, να ο άνθρωπο να ζει με το λίγο καλύτερα. Κλείνουν νοσοκομεία, τα κλείσανε χτε. Έκλεισε ένα τμήμα, το λέγαμε, το παιδοψυχιατρικό, πάνω στην Πεντέλη. Ναι. Επί Σύριζα, πάλι δεν είχαμε εντατικέ. Δεν έχουμε πεθαίνουν άνθρωποι επειδή δεν υπάρχουν κρεβάτια στι εντατικέ, γιατί δεν έχουν δοθεί τα κονδύλια που έπρεπε. Και πριν δεν είχε γίνει αυτό. Και επί Σαμάρα, και επί Γιώργο. Τι θα πει καλύτερα. Ποιο θα πεθάνει, αν θα πεθάνουν στη θητεία του ενό 10 επειδή δεν υπάρχουν κρεβάτια και στον άλλον θα πεθάνουν 8. Όντω το 8 είναι καλύτερα. Από το δεκαυτό σου αξίζει. Αυτό θε για τον εαυτό σου. Έτσι εκτιμά τον εαυτό σου. Το καλύτερο είναι το κομβικό εδώ, που όποτε το βλέπω πραγματικά. Συγχύζεσαι, σε άκουσα. Σε ακούσαμε όλοι. Το βιώσαμε αυτή τη στιγμή στα αυτιά μα. Δεν συγχύστηκα. Όχι, καταλάβαμε λοιπόν, λίγο να αλλάζει ο τόνο. Δι... Όχι, ρε παιδί μου, ναι, γιατί ε, ε, όλοι οι άνθρωποι βολεύονται yeah. με αυτά που έχουν επί αυτών που του πλασάρουν να διαλέξουν και διαλέγουν με μεγάλη χαρά. Το ενδεχόμενο να είναι κάτι άλλο. Δεν το ξέρουμε το άλλο, κύριε, έτσι μάθαμε από τον Το ενδεχόμενο το άλλο δεν θα σου πω εγώ ποιο είναι. Δεν σου λέω αυτό που εγώ θεωρώ άλλο. Μπορεί για πολλού να είναι λάθο. Όμω δεν βολεύω με αυτό το καλύτερα, γιατί αυτό το καλύτερα μπορεί να κριθεί στην πράξη τι έχει κάνει. Εσύ δεν βολεύει, αγαπητοί μου, γιατί. βολευόμαστε. Τι ζωή τραβά. Έχουμε να, να τσεκάρουμε τι ειδοποιήσει στο Facebook, στο Twitter. Τι να ασχοληθεί με ε, ε, ε, ε, τούτα. Τα είναι στα stories. Τα είναι στα stories. Είπα προχτέ εγώ ότι η Μέρκελ είναι σοβαρή σε σχέση με αυτά που γίνονται. ήπα δεν είναι και πρώτη φορά, έχουμε καταλάβει την Είπα εγώ ότι Σακελαροπούλ είναι σοβαρή Ε, βέβαια Και βγαίνει ένας ακροατής, πολύ μασακού εδώ και λέει σε εσένα Ότι Νάτος ο Θήμιος γιατί λέει τη Μέρκελ σοβαρή Εδώ λοιπόν η ελληνική γλώσσα, ενώ έχει πάρα πολλές λέξεις Έχουμε τη λέξη σοβαρή, σοβαρός, την έχουμε πάει στο αρνητικό αν δηλαδή λες κάποιον που εσύ θεωρείς υπεύθυνο για τα χάλια της πατρίδας σου τη Μέρκελ εδώ που πολλοί, πολλοί κόσμοι θεωρεί υπεύθυνοι αν κάποιος πει σοβαρός ότι είναι σοβαρή η Μέρκελ ταράζεται ο Χίτλερ ήταν σοβαρός Δεν δηλαδή ας. αν ήθελα εγώ ναι ήταν εγκληματίας, ήταν φασίστας, ήταν δολοφόνος ήταν ό,τι χειρότερο έχει περάσει αλλά αυτό το έκανε με πολύ σοβαρό τρόπο Αυτό θέλω να πω. Η Μέρκελ. Τότε να το διαχωρίζει. Σοβαρό σε αυτά γίνεται. που πιστεύει. Ναι, ναι, ναι. Η Μέρκελ. Σοβαρό αυτό που πιστεύει. Την Μέρκελ... πολιτική του. Υπηρετεί συμφέροντα τη χώρα τη. Συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό το κάνει με πολύ σοβαρό τρόπο. Αν εγώ ήμουν βιομηχανό τη Γερμανία, τη Μέρκελ θα ήθελα να είχα εκεί. Θα μου καθάριζε τη δουλειά. Όπω και την καθαρίζει. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι σε 15 άλλου τομεί αρνητικοί χαρακτηρισμοί προ τη Μέρκελ. Είναι... Υπηρετεί μια τάξη. Την αστική, ει βάρο πολλών λαών, ει βάρο του Νότου, βρέθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή στην Ευρώπη, έκανε όλα αυτά. Δεν τα αναιρούμε αυτά, αλλά όταν λέμε κάποιο ότι είναι σοβαρό, είναι σοβαρό. Ο Βορύδη, σε σχέση με άλλου βουλευτέ, είναι σοβαρό. Είναι ακροδεξιό καραμπινάτος Διαφωνώ, κάργα. Δω... Σοβαρού απέναντι όμω. Δηλαδή, οι σοβαροί είναι λίγοι. Έχει μέση αρχή και τέλο ο λόγο του ακροδεξιότατο. Ο διχαστικό λόγο. Ο στα του φασισμού ο λόγο. Αλλά. Δεν είναι καραγιόζης. Θέλω να πω ότι είναι ένας, είναι επικίνδυνος αντίπαλο. να το πω και έτσι. Εγώ θέλω τέτοιους αντίπαλου, σοβαρούς και επικίνδυνους. Αντιπάλος. Άϊτε βρε καραγκιόζη. Ε, ε Πέφτει, είναι στην προπαραλίγουσα, παραλήγουσα. Πέφτει είναι αληθιανό Αλλά. Ο αντίπαλο του να, αντιπάλου. Στη γενική πρέπει να κλείσουμε. Στην γενική. <laughs> πρέπει να κλείσουμε. Δεν ξέρω την αιτία τη. Βεβαίω, βεβαίω. Μουλάσε καλά, ψάξτε λίγο. Τι λέω εδώ. Αυτά με τον σύντροφο συν, εκεί που ταράχτηκε, επειδή είπαμε ότι η Μέρκελ είναι σοβαρή. Είναι και όλα αλλά είναι και σοβαρή. Είναι σοβαρή με αυτό που πρεσβεύει και αυτά που κάνει. Προφανώς. Έτσι να το δεχτούμε. Δεν μπορούμε όμω να κατεβάσουμε Μάνιουελ εδώ για να Όχι, γιατί έχει γαλουχηθεί πολλοί κόσμο σε 3, 4, 10 εκατό λέξει ελληνικέ και δεν μπορεί να πάει πέρα από αυτά. Είναι λίγο σοβαρό αυτό και αυτό το, το διαιωνίζει το social media έτσι όπως λειτουργεί. Λοιπόν, πώς κλείνουμε? Θα κλείσουμε βέβαια με Monty Python, το Every Sperm is Sacred, δηλαδή κάθε, κάθε σπέρμα είναι ιερό, ναι. <laughs> από την ταινία το νόημα της Ζωής, το Meaning of Life, γιατί πέθανε χθες ο Terry Jones, ένας από τους δημιουργούς των Monty Python, που και έχει σκηνοθετήσει, έχει γράψει, έχει παίξει, έχει κάνει... Τα πάντα όλα αυτά τα χρόνια από την δεκαετία του 60 Οπότε, έτσι, σαν ένα μικρό φοροτιμή για όλα αυτά που μας έχει χαρίσει και που μάθαμε από το χιούμορ του και από αυτόν, θα παίξουμε και θα κλείσουμε με αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα πούμε. Γεια σα! We There are those that follow Mohammed, but I've never been one of them. I'm a Roman Catholic and have been since before I was born. And the one thing they say about Catholics is they'll take you as soon as you're warm. You don't have to be a six-footer. You don't have to have a great brain. You don't have to have any clothes on. You're a Catholic the moment that came. Because every sperm is sacred. Every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. Every sperm is More care. Every sperm is sacred. Every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite high Every sperm is sacred. Every sperm is gold.